Κεφάλαιον Γιώτα Ήτα, σελίδα 77, στήχη 1 σωσε7. 17 Συνδιαλέξεις και λόγοι του Κυρίου Εγκαπερναούμ 1. Κατ' εκείνη την ώρα, κατά την οποία ο Ιησούς επέδειξε την προτίμηση ναυτίνει στον Πέτρον, τον επλησίασαν οι μαθητέ και είπαν Ποιο λοιπόν είναι μεγαλύτερος και περισσότερο διαγεκριμένος από τους άλλους στη βασιλεία των ορανών» 2. Και αφού επροσκάλεσαν ο Ιησούς ένα παιδί το αίσθησαν ει μέσο αυτών και είπεν... 3. Εν πάση αληθεία σα βεβαιώ ότι, εάν δεν αλλάξετε φρόνημα και δεν γίνετε ταπεινοί και αφελεί και απονύρευτοι σαν τα παιδιά, δεν θα εισέλθετε στη βασιλεία των ουρανών. 4. Όποιο λοιπόν ταπεινώσει τον εαυτό του σαν το παιδάκι αυτό, αυτός είναι ο μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών. 5. Πρέπει δε να εγκολποθείτε το παιδικό και ταπεινόν αυτοφρόνημα τόσον πολύ, ώστε να τιμάτε και εκείνου οι οποίοι το έχουν. Να ξεύρετε δε ότι εκείνο που θα υποδεχθεί δι' εμέ και προ τη μην ένα τέτοιον άνθρωπο, ο οποίο ταπεινώθησε το μικρό παιδί, αυτό είναι σαν να υποδέχεται και τιμά εμέ τον ίδιων. 6. Εκείνο όμω που θα παρασύρει στην αμαρτία ένα από του ταπεινού αυτού και απλού που πιστεύουν ει εμένα, Συμφέρει σε αυτό να κρεμαστεί γύρω από το λαιμόν του μιλόπετρα από εκείνε που στρέφει ο όνο και να βουλιάξει στην ανοιχτή και βαθιά θάλασσαν. 7. Αλίμον ει τον κόσμο από τα σκάνδαλα και του πειρασμού που οδηγούν στην αμαρτία. Διότι όπω έχει τώρα η κατάσταση στου κόσμου του διεφθαρμένου, κατά ανάγκην θα έλθουν οι πειρασμοί. Αλλά όμω αλίμον ει τον άνθρωπον εκείνον που γίνεται αιτία να έλθει ο πειρασμό. 8. Εάν δε το χέρι σου ή το πόδι σου, δηλαδή πρόσωπον ή πράγμα πολύ στενά συνδεδεμένο μαζί σου και πολύ χρήσιμο, Νησέ, σου γίνεται αφορμή να μαρτάνει, κόψε το και ρίψε το μακριά από σέ. Καλύτερο, Νησέ, είναι να έμβει στην αιωνιανή ζωή κουλό ή κουτσό, παρά να ρηφθεί στο αιώνιο πύρ με δύο χέρια ή δύο πόδια. Είναι δηλαδή προτιμότερο να υποστείς την βαρυτέραν θυσία εις τον κόσμο αυτών και να χωριστείς από πράγματα ή πρόσωπα που σου είναι χρήσιμα σαν το χέρι σου, το πόδι σου, παρά η προσκολλησή σου εις αυτά να σε ρίψεις την κόλαση. 9. Και αν το μάτι σου γίνεται αφορμή αμαρτίας σε, ε, βγάλε το και ρίψε το μακριά από σε Είναι καλύτερον δια σένα έμβησης την αιωνίαν ζωήν μονόφθαλμος, Παρά με δύο μάτια να ρηφθείς στην γέναν του πυρός. Είναι καλύτερο να χωριστείς από πράγματα ή πρόσωπα που σου είναι χρήσιμα και πολύτιμα στο το σου. Παρά μαζί με αυτά να ρηφθείς στην κόλαση. 10. Προσέχετε να μην καταφρονήσετε ούτε ένα από τους μικρούς αυτούς. Διότι σας λέγω ότι οι φύλακές των άγγελοι είναι από εκείνους που έχουν πολλήν παρησίαν ενώπιον του Θεού. Διότι είναι από εκείνου που εις των ουρανών αποτελούν το άμεσο περιβάλλον και βλέπουν πάντοτε το πρόσωπο του πατρός μου που είναι στους ουρανούς. Ένδεκα Αλλά και αυτός ο Θεός εμβιεφέρθη αμέσως για τους μικρούς αυτούς. Διότι ο Υιός του ανθρώπου εφτάλλει από τον Θεόν και ήρθανε στον κόσμο για να τους σώσει. Μαζίδε με αυτούς να σώσει και ολόκληρον τον ανθρώπινο γένος που ένεκα τη αμαρτία ή το χαμένον για τον Θεόν. 12. Και διόλου μένουν φροντίζει ο Θεό. Ιδιαιτέρω όμω προνοεί δι' αυτού οι οποίοι έγιναν μικροί σαν τα παιδιά. Φροντίζει δε καθώ και ο για τα πρόβατά του. Ποιαν ιδέα ν' έχετε εσεί, Εάν ένα άνθρωπο συμβεί να έχει 100 πρόβατα και χαθεί ένα από αυτά, Δεν θα αφήσει τα 99 επάνω στα βουνά και δεν θα τρέξει να αναζητήσει το χαμένο πρόβατον. 13. Και αν συμβεί να το εύρει, Σα διαβεβαιώ, ότι χαίρει δι' αυτό περισσότερον παρά δι' τα 99 που δεν έχουν χαθεί. Δεκατέσσερα. Έτσι δεν είναι θέλημα του πατρό σα που είναι στους ουρανούς να χαθεί ένα από τους μικρούς αυτούς. Εάν λοιπόν ο Θεός δεν θέλει να χαθεί κανείς από τους μικρούς, του μικρού. αντίον δε χαίρει όταν ούτως ανεβρεθεί και σωθεί, δεν έχετε χρέος κι εσείς να μην καταφρονείτε ούτε ένα από τους μικρούς τούτους. Δεκαπέντε. Από το ενδιαφέρον δε τούτο του Θεού δια κάθε χαμένο προβατών του βιδαχθείτε κι εσείς πως πρέπει να φέρεστε κάθε παραπλανηθέντα αδελφόν σα. Εάν δηλαδή σου πτέσει κάτι ο αδελφό σου πήγαινε και υπό δειξέ το πτέσιμό του αυτό ιδιαιτέρως μεταξύ σου και αυτού χωρίς να είναι παρόν κανένας άλλος. Εάν σε ακούσει και να γνωρίσει το σφάλμα του εκέρδεσαι τον αδελφόν σου. 16. Εάν όμως δεν ακούσει Πάρε μαζί σου ακόμη ένα ή δύο για να βεβαιωθεί με τους λόγους του λόγου του στόματο δύο ή τριών μαρτύρων πάσα εξεταζωμένη και κρυωμένη υπόθεση. 17. Εάν δε παρακούσει και σε αυτού, είπε το αδίκημά του στην Εκκλησία. Εάν δε και στην Εκκλησία παρακούσει, μη τον θεωρεί πλέον ω αληθέ μέλο τη χριστιανική κοινωνία, αλλά έχετε τον καθόλου τον ιδωλολάτριν και τον τελώνει.